Στην τρίτην αυτήν εποχή του ποιητικού ξετυλιαχμού του, στην οποία εμπήκε ο Σολομός με το τρίτο σχεδίασμα των ελευθέρων πολιορκημένων, και η οποία δεν ήταν η μη το πλήρωμα όπου άνοιξε με την πίεση του κριτικού, ασάλευτο εσώζεται στην ψυχήν του το θάρρο, άσβεστο ο ενθουσιασμό, βαθία παρά ποτέ η προ την τέχνη νευλάβια, στην οποία εθυσίασε την πρόσκαιρη φήμη. Προσιλωμένο ή των υψηλών τύπων, των οποίων είχε έβρει η ποιητική του δύναμη, φθασμένη στην ακμή τη. Αλλά ήδη άρχιζε να του ετοιμάσει το πρόσκυρο τέλο, μια ασθένεια, η οποία καταρχά δεν τον επήραζε ημισοματικώ, αλλά ει του δύο χρόνου τη ζωή του, εθάμπονε κάποτε την λαμπρότητα του νοό του. Σύγχνα το ένα γενικό δίλιασμα, και για να το παύσει, ώστε να χαρεί πάλι καν προσωρινά τη συνηθισμένη του ακατάπαυτη ζωηρότητα της πνευματικής ενέργειας επρόστρεχε εις τα δυνατά πιοτά. και αυτή η κατάχρηση βέβαια αύξησε την δύναμη του πάθους. Πολλές φορές εις τη μέση τη θαυμαστής ομιλία του Εφαίνεται ότι τον επλάκωνε ένας φοβερός στοχασμό. και ενώ είχε ακόμη όλα τα φαινόμενα της υγείας συχνά έλεγε προς τους φίλους του «Γλήγορα θα σας αφήσω». Όθεν δεν εδυνήθηκε να αποτελειώσει όλα τα ποιήματα του και δεν έφτασε από όσο γνωρίζω παρά να σχεδιάσει και εν μέρη να στιχουργήσει ένα το οποίο του έμπνευσε η επανάσταση της Ιππήρου και ο Ανατολικός πόλεμος, καθώ η δυτική χριστιανοσύνη υποστήριζε τον βάρβαρο τύρανο της ελληνικής φυλή. Η ασθένειά του, περί της οποίας οι ιατροί εδιαφώνησαν, άλλοι την έκριναν της καρδίας, άλλοι του εγκεφάλου, δεν τον εμπόδιζε να εξέρχεται καθημερινό έως όπου, περί τα τέλη του Νοεμβρίου 1856, και όταν ήδη είχε υποταχθεί η μετριότερη ενδίαιτα, επροσβλήθηκε από εγκεφαλική συμφόρηση. Και από τότε, μόλον ό,τι ανέλαβε ευθύ, δεν ήθέλησε να εκτεθεί πλέον στον ανοιχτό αέρα. Και για το διάστημα περίπου δύο μηνών, έπέρασε ήσυχα, μελετώντας και συναναστρεφόμενος με ολίγους μεταξύ των φίλων του. Αλλά το πάθος το οποίον επροόδευε, ως φαίνεται, με κρυφή ενέργεια, ήδη εφανερώνετο με τα τρομερά χαρακτηριστικά του. Η νυχτερινή αγρύπνια και η δύσπνια τον ανάγκασαν να προστρέξει εις τους Η δυνατή του κράσις και η γενναία αντενέργεια της θέλησής του επάλεψαν με την ασθένεια, εις τρόπον ώστε ο λίγε ημέρες πριν τη ύστερη ώρας του οι είχαν λόγους να ελπίσουν ότι ή μπορούσε να αναλάβει καν προσωρινά την υγεία του. Και ενώ εις αυτήν την ελπίδα γλυκά επαραδίδετο αυτός ο ίδιος, τον εκείριεψε το πάθος, το οποίο τι ειστερινές ημέρες φαίνεται ότι είχε συγκεντρωθεί στον εγκέφαλο. Όθεν εις το του το διάστημα ήταν συνήθως βυθισμένος εις μίαν γενικήν απονάρκωση από την οποία έβγαινε κάποτε με όλη τη σωματική και πνευματική του δύναμη, έως όπου ετελείωσε Ανώδυνα την ημέραν 9 9-21 Φεβρουαρίου 1857. Ο θάνατός του, αν και μη ανέλπιστο, εκαταθορύβησε όλη την πόλη της Κέρκυρας. Με την πολυκερινή διαμονή του, όχι ο λιγότερο παρά με τη φήμη του Μεγάλου Νοός και της Σοφίας, ο Σολωμός είχε γίνει προπολού σεβαστός και κόσμοαγάπητος, ώστε τίποτε δεν μπορούσε ωραιότερα να απαντήσει το κοινό αίσθημα των Κερκυραίων, παρά η ομόφωνη απόφαση της Επτανησιακής Βουλής, η οποία ευθύ εδιάκοψε τη συνεδρίαση, κηρύττοντας δημόσιον το πένθος. Και οι άλλοι, της τοπικής αρχής, να παύσουν τα δημόσια ξεφαντώματα της από κρέο, να μείνει κλεισμένο το θέατρο, όσο το άψυχο σώμα του θρυνουμένου ανδρός, εκείτε το ακόμη μεταξύ των ζώντων. Και τη ευαγγελική ζωής του, η οποία η μπορούσε να ονομαστεί μια μυστική, ακατάπαυτη πηγή της αγαθοσύνη. καθαρή αντανάκλαση, εστάθηκε ο ενταφιασμός του, Η τον οποίον παρευρέθηκε όλος ο κλήρος, πολυάριδημος λαός από την πόλη και από τα προάστια και η εγχώρια μουσική. Δώδεκα νέοι, αυτοκάλεστη, άλλοι εγκάρδιοι φίλοι του, άλλοι απλώς γνωριμοί του, ευαστούσαν διαδεχόμενοι την πολυστέναχτη τιμή, το φέρετρο, και κρατούσαν τι του μαύρου νεκρικού καλύμματος, έξι σεβασμοι έως το κημητήρι των Ορθοδόξων. Η γενική σιγή, ενώ το ξόδι εδιάβαινε τα πολυανθρωπότερα μέρη της πόλης και η σοβαρή λύπη Εις όλα τα πρόσωπα έδειγναν ότι σε εκείνη τη στιγμή όλος ο λαός συνέπνεε εις ένα μόνο τον αίσθημα και ότι επιδεχτικός του πλέον υψηλού ενθουσιασμού έπροσκυνούσε το μεγαλείο του νόσ και της αρέτης. όσα δύναμε να μαρτυρήσω περί του μεγάλου ανδρός, από την προφορική παράδοση του ιδίου και των φίλων του και από την θρησκευτική νέρευνα των ιδιογράφων του, όσα ύβρε και μου επαράδωσε ο αξιότιμος αδελφός του. Και ως προς τα προσωπικά συμβάντα τη ζωής του, στοχάζομαι ότι πολλά ο ήθελε εξάγεται από τις συγκράμματά του και αν τα είχαμε όλα και ακαιρέα. Διότι, το έργον του εις την τέχνη, καθώς και στον τον υψηλόν προφορικόν λόγο του, ήταν μία αυθόρμητη, αδιάκοπη προσπάθεια να σβήνει την προσωπικότητά του μέσα στην την απόλυτη αλήθεια, ενεργώντας του Ηρακλήτου το αξίωμα. Του λόγου δε όντως ξινού, ζώουσιν οι πολλοί, ως ιδίαν έχοντες φρόνησιν. στην ουκάλωτοι, αλεξήγησης του τρόπου της του παντός διότι Διο, καθότι αν αυτού της μνήμης κοινωνήσομεν, αληθεύομεν. Άδε ανηδιάσωμεν, ψευδόμεθα. Και ως προς την ιστορία του πνευματικού ξετυλιγμού του, τα ευρισκόμενα συγκράμματα μόλις δείχνουν και μεν σημαντικά αλλά ο λίγα και αραιά τα ίχνη με τα οποία ο ποιητής επροχωρούσε το μονοπάτι μέσα στον κόσμο της φαντασίας Όθεν η ανάγκη να περιέχει τούτο το βιβλίο τα όσα ευρέθησαν και στην παράδοση και στα χειρόγραφα, και τα πρώτα δοκίμια της νεότητό του και τα ατελή σχεδιάσματα της ώριμης τέχνης του. Ει τούτα τα πολύτιμα συντρήματα, οι μεν νέοι θα αποτισθούν την αγνή αγάπη του καλού και του αληθούς και στον εθνικό ποιητή μα. Θα έχουν ένα νέον παράδειγμα, πολύ σπάνιον στην εποχή μας ότι η επιμονή στην τελειοποίηση του αρχικού πλάσματος όπου πηγάζει από την έμπνευση, είναι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του μεγάλου νοό, το μόνο όπου δίνεται να αθανατήσει τα συγκράματα. Οι δε γυμνασμένοι νόε θέλει ξανήξουν την ζωντανή νουσία, όπου περιχύνεται και ει τα έσχατα μέλη του ποιητικού έργου και άμα καλά εννοήσουν την υψηλή τάση του ανδρός και θεωρήσουν την σεβαστήν αυτήν ατομικότητα σχεδόν αδιάκοπα και ειρηνικά αφιερωμένη στην λατρεία της τέχνης, άφε αυτού τους θα φτάσουν στο συμπέρασμα ότι πολύ περισσότερα και πολύ τελειότερα, παρά τα ευρισκόμενα συγκράμματα, είχε αφήσει ο μακαρίτης στην αγαπημένη Ελλάδα και στην ανθρωπότητα. Και ω προς τους άλλους, ως είναι συνηθισμένοι να κρίνουν φανταστικά ονείρατα Ό,τι δεν είναι το άμεσον εξαγόμενο των αισθήσεων Ω να μην υπήρχε νους, ιδού Σημάει στα όσα αναφέρονται χωριστά Ή στα σημειώματα τούτου του, του βιβλίου Η μαρτυρία των φίλων και γνωρίμων του αηδήμου Μεταξύ των οποίων Άλλοι άκουσαν από το στόμα του Πολώτατους απο το στομα του πολλοτατου στιχους τη σίγμαρα ψοδίας τη Ηλιάδος Άλλοι Πολλά οχτά του Λάμπρο. Άλλοι ολόκληρον τον Πόρφυρα. Άλλοι τα ελεγεία εις τον θάνατο της Πέρση, της Ροδόσταμου και της ανεψιάς του ποιητή. Άλλοι δύο ολόκληρα Ιταλικά ποίηματα τελειοποιημένα. Άλλοι μέρη των ελευθέρων πολιορικημένων, των οποίων δεσόζεται ίχνος τα ευρισκόμενα χειρόγραφα. Με την πεποίθηση ότι η κριτική, όταν θα αποφασίσει περί Σολόμου, Θέλει λογαριάσει την αληθινή κατάσταση των πραγμάτων Δεν εσημερίστηκα τους δισταγμούς του αδελφού του Ο οποίος με τα έστερξε να δημοσιευθούν τα ανέκδοτα Μάλιστα τα ατελείς σχεδιάσματα της ιστερινή εποχής Και ανέλαβα την τακτοποίηση των ιδιογράφων Και την επιστασία της εκδόσεως των ευρισκομένων συγγραμμάτων του μακαρίτου Με την εμψύχωση και συνεργασία των κυρίων κυρίων Καρόλου Μάνεση Γερασίμου Μαρκορά και Πέτρου Κουαρτάνο, οι οποίοι ευαρεστήθηκαν να αναθέσουν ίσε με το κυριότερο μέρος του έργου. Άμποτε να μην αργήσει η ώρα να φανερωθούν τα ακόμη σωζόμενα του μακαρίτου, ώστε τούτο το βιβλίο να μη σταθεί ως ιστορικό μνημείο του τρομερού κινδύνου εις τον οποίο ευρίσκονται επιβουλευόμενα ή από την εσχροκέρδεια ή από τον φθόνο τα καθαρά γεννήματα της αγαθότητος και της μεγαλοφίας. Κερκύρα, 2 14 Οκτωβρίου, 1859, Ιάκωβος Πολύλας Στοιχεία για την αγορά χαλκού Τα συνέλεξε και τα παρουσίασε ο Γιώργος Κορόπουλης.